της κατακράτησης είναι μέχρι τα 10 ευρώ. Λίγο, περίπου 1500 συντάξεις συνταξιούχου μάλλον στους οποίους θα γίνει κατακράτηση Τον 100 ευρώ και πάνω, η πλειονότητα της κατακράτησης είναι μέχρι τα 10 ευρώ. Έχουμε κατακράτηση επιδόματος και παρακράτηση υγρών. Έτσι πια γίνεται, το λέει εδώ, το εξηγεί πολύ σωστά. Η Υπουργός πια, Δόμνα Μιχαηλίδου, βγήκε να πει εκεί για την κατακράτηση που θα υποστούν, θα μερίδα συνταξιούχων και χρησιμοποιούσε συνεχώς αυτή τη λέξη, την ακούμε πρώτη φορά, λέμε θα είναι σαρδάμ". Τη λέει δεύτερη, τρίτη, κάποια στιγμή της λέει ο δημοσιογράφος παρακράτηση τάδε ποσού, επιμένει αυτή συνεχίζει με την κατακράτηση. Τέλο Ιανουαρίου που λέμε θα δουν Ακριβώς. οι περισσότεροι αυτή την παρακράτηση. Και κάποιοι όμω από αυτού, όχι σε αυτό το μήνα, στον επόμενο. Ακριβώ. Τέλο Φεβρουαρίου. Αλλά είναι σημαντικό που μα δίνεται και εδώ το βήμα έτσι ώστε όσοι δεν έχουν λάβει και την δεύτερη ειδοποίηση από τον Εύκα ή δεν την έχουν δει, να, να ξέρουν ότι θα αυτό που θα του κατακρατηθεί είναι κάτι που του δόθηκε, ενημερώθηκαν γι' αυτό. Ξυλοαπελέκειτο σε παρέλαβα. Ξυλοαπελέκειτο σε έφυγα. Χαϊλούλα εννοούλα. Είχα μια πολύ λουλέ συζήτηση με τον πρόεδρο του κόμματο. Αποφάσισα όμω εγώ να κάνω ε, να βάλω την κομματική μα συσπυρώσει πάνω από τις όποιες ενστάσεις και ε, έτσι είμαι εδώ γιατί είναι η εποχή που βαλόμαστε από παντού και είναι πολύ σημαντικό να είναι και εκεί και η Έλενα ακρίτα περάσαμε από την κατακράτηση που λέει Υπουργό. περάσαμε στο άλλο μπλοκ Στου επόμενου, αξιωματική αντιπολίτευση και καλά, στον συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο του Πίνο Κασελάκη, ο, ο οποίο έχει σπίτι στι Πέτσε, ο οποίο το Δήμερο που μα πέρασε του είχε καλέσει όλου εκεί και δούλεψαν πολύ σκληρά, πολύ παραγωγικά, πολύ εξοντωτικά. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Εισαγωγή σε αυτό το θέμα κάνουμε με την Έλληνα Κρήτα, γιατί είχε κάνει κάτι δηλώσει που δεν θα πήγαινε εκεί είχε θυμώσει που του είχε καλέσει εκεί, αλλά τα πήρε πίσω όλο αυτό για το καλά του ενότητε, όπω ίδια λέει και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία και σουρεαλιστικά, γιατί όλο αυτό, όχι μόνο και η κατακράτηση, είναι σουρεαλιστικό και ό,τι γίνεται είναι σουρεαλιστικό, αλλά και κυρίω όλο αυτό με τι πέτσε και το αριστερό κόμμα που συνδιασκέφτηκε και κουράστηκε και ήταν πολύ δημιουργικά όλα εκεί, είναι σουρεαλιστικό. Ήταν εξαιρετικό, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Έχουμε δουλέψει ήδη πολύ σκληρά. Συνεχίζουμε σήμερα και νομίζω ότι θα πάνε όλα πολύ καλά. Ευχαριστούμε και για την υπομονή σα και για το κουράγιο σα. Καταλαβαίνω και εγώ ως δημοσιογράφος πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνετε. Κρατάμε το ότι ήταν δημιουργικά όσα γίνανε εκεί. Δημιουργικό είπε η Ακρήτα. Βγαίνει ο άλλος ο ο Πέτρος ο Παπάς, Πέτρος Παπάς, από την αρχή έχει στηρίξει Κασελάκη και το ορίζει κάπως αλλιώ. Ήταν ένα παραγωγικό διήμερο, ε, τριήμερο μάλλον, παράγαμε πολιτική, παράξαμε πολιτική, παράξαμε πολιτική ε, και τα αποτελέσματα θα φανούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα καταθέσουμε προτάσεις σε κάθε τομέα ε, και ελπίζουμε έτσι αυτό να το αγκαλιάσει και ο κόσμος. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. <Και δα λεβάτση> Πολιτική. Η Μοσχούλα βράζει πατσά Και ελπίζουμε έτσι αυτό να το αγκαλιάσει και ο κόσμος Και να ανεβάσουμε και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικής Συμμαχία Αυτός είναι ο, ο στόχος με. μας Πατσά Ναι, πατσά. Γιατί τι έχει ο πατσά με τέτοιο κρύο. Ε, δημιουργικό σύμφωνα με την ακρίτα, το τριήμερο. Ε, παραγωγικό σύμφωνα με τον παπά, εδώ, τον Πέτρο Παπά, ο οποίο είπε ότι παράξανε και πολιτική. Περιμένουμε να τη δούμε. Έχει παραχθεί η πολιτική, τη βγάλανε εκεί, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη σε όλου δεν έχει φτάσει. Αλλά με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε την. παραχθήσα πολιτική. Ο Γιανούλης τώρα, ο Γιανούλης πάντα πιο υπερβολικός, είναι και από το χώρο της δημοσιογραφίας, θέλει να πει το παραπάνω από αυτό που λένε όλοι οι υπόλοιποι, γι' αυτό είναι και απολαυστικός. Ο Γιανούλης, λοιπόν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι είχαν περιγράψει ένα weekend στι φέτσε. Ήτανε όμω ακριβώ το αντίθετο. Ήταν ένα διήμερο πολιτική διεργασίας Η Μοσκούλευρα πατσά. Πατσά! Δουλειά εξοντοτικής Ποφορτο εργασία. Δουλειά εξοντωτική. Συζητούσα και με άλλου συναδέλφου ότι συμβαίνει και σε άλλα κόμματα α, στην Ευρώπη και σε άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Όταν κατάλαβαν οι συνάδελφοί μα, και το λέω με αυτοκριτική για τον κλάδο μα, mm. ότι δεν έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Δεν είναι ε, διήμερο απόδραση στις πέτσες Εκεί λοιπόν προέκυψαν συζητήσεις για όλα τα καυτά ζητήματα Παπαριές Συζητήσεις με αποτίμηση και προτάσεις που, σι, που σιγά σιγά σιγά σιγά μάλλον Πολύ σύντομα τις επόμενες ημέρες Μπαίνουν στην καθημερινή πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ Τι ήταν αυτό Κλαρίνο Κλαρίνο ε, ο, Ήταν ένα διήμερο πολιτικής διεργασίας ε, δουλειάς εξοντωτικής. Τους είδαμε τους βουλευτές, πήγαν εκεί όλοι μαζί με το πλοίο, ήρθανε μετά με ένα πουλμανάκι, του είδαμε, δεν φαινόντουσαν εξοντωμένοι όλοι αυτοί. Αλλά για να το λέει εδώ ο βουλευτής, ότι ήταν ένα διήμερο, επίσης παραγωγικό όπω το πάνε και άλλοι και δημιουργικό σίγουρα, εξοντωτικής δουλειά. το οποίο θα φτάσει λέει και αυτό κάποια στιγμή ο Δ. Γιαννούλης λέει και το πολύ ωραίο όταν κατάλαβα λέει οι συνάδελφοι ότι δεν είναι ψυχαγωγικό διήμερο τότε ξεκίνησε ένας διάλογος και εξοντωθήκαμε στο διάλογο και παράξαμε πολιτική και διάφορα άλλα τέτοια όταν το κατάλαβαν ότι δεν θα είναι ψυχαγωγικό αυτά τα λένε οι ίδιοι βουλευτέ για να δικαιολογήσουν κάτι αυτό το τυφούσκα που διοργανώθηκε Για εντυπωσιασμό, όπω όλα όσα κάνει ο Κασελάκη τον τελευταίο καιρό και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει απομείνει, μόνο για εντυπωσιασμό, καμία ουσία δεν υπάρχει απολύτω και δεν έχει και ο κόσμο καμία απέτηση να έχει ουσία όλο αυτό το δημιούργημα έτσι όπω εξελίσσεται. Ε, πιο αστείε, δηλαδή, είναι οι δηλώσει των βουλευτών και η προσπάθειά του να δικαιολογήσουν όλο αυτό που συνέβη. Γι' αυτό λένε αυτά τα πολύ αστεία και ε, απολαυστικά που ακούμε εμεί εδώ τώρα. Βγήκε και η Τζάκρη σήμερα το πρωί να μα κάνει το διαχωρισμό. Οι πέτσε επιλέγησαν, έτσι να πούμε την αλήθεια επειδή εκεί είχε το σπίτι του κύριο Κασελάκη για να γίνει πιο αποδοτική και πιο λειτουργική αυτή η πρώτη, α το πω, συνάντηση, η γυαλίες. οποία ω πρώτη συνάντηση είναι νομίζω ότι μπήκαν οι βάσει για να υπάρξει μια πολιτική παράδοση δημιουργικότητα πάνω στο δομάτρο. Σε αντιστήσει τι πέτσε πέρα. Όχι, πάλι. οπωσδήποτε σε έναν άλλο διαφορετικό τόπο κάθε α. φορά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμω αυτό το πλαίσιο με τι αρχέ που σα είπα προηγουμένω. Καθόλου αντιφανικό δεν είναι. Και βάσει φιλώσει οι πέτσε δεν είναι οι εμίκονο. δεν είναι η Να πάνε και στη μίκονο γιατί δεν πάνε και στη μίκονο ίσως να είναι πιο εξωτερικό. Και να είναι πιο παραγωγικό και πιο δημιουργικό και η παραχθήσα πολιτική στη μίκονο, όταν οι σύντροφοι αντιληφθούν ότι δεν είναι για ψυχαγωγία, να είναι ακόμη πιο σημαντική και πιο μεγάλη και καλύτερη. Οπότε, μην τα απορρίπτουμε τα νησιά. Η Τζάκρη σήμερα το πρωί, εκτό από αυτά τα πολύ ωραία και προβλέψιμα που είπε, έκανε και μία σύγκριση για να δείξει ότι αυτό που έκανε ο Κασελάκη να του καλέσει τι πέτσε, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν και με ποιον βρήκε να συγκρίνει τον Στέφανο Κασελάκη. Καταρχά, εγώ θυμίζω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου τη μακρινή δεκαετία του 80 σε σύγκριση με σήμερα, 40 χρόνια πίσω, mm -hmm. έκανε υπουργικά συμβούλια στον Αστέρα τη Που τότε ο Αστέρα τη Βουλιαγμένη φάνταζε, στη συνέχεια βεβαίω, διαβλήθηκε. Άρα η, το κάνει όπω ο Παπανδρέου. Το, κάνει όπως, το, το κάνουμε όπω ο Παπανδρέου. <laughs> <δεν έχω> δει, <laughs> το το, το <laughs> έκανα και πολλοί άλλοι. Κέντρο, Να αυτό, συμφωνώ ναι. και σε κάθε περίπτωση <laughs> είπα και κάτι. Εγώ έχω παραστεί, κυρία Αναστασοπούλου, έχω κάνει χιλιάδε ώρε κομματικών συνεδριάσεων. είπα ότι αυτή τη φορά και ήμουν ανοιχτή. Γιατί, αν και ένα open mind άνθρωπο όπω είναι και οι περισσότεροι, α γίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Άρα το κάνει Ια... όπω ο Παπανδρέου. Το, κάνει όπως... το κάνουμε όπω ο Παπανδρέου. το κάνει όπως αυτό κάνουμε όπως ο بابアンドρέου Μα υπάρχει μεγάλη ομοιότητα Υπάρχει αντίστοιχη απέτηση του λαού όπως τότε με τον بابアンドρέου Έτσι και τώρα με τον Κασελακή Παπανδρέου για λούφα το έκανε. Άραζε στα ξενοδοχεία, στον Αστέρα Στελαγωνίσκη και συγκαλούσε εκεί τι συσκέψει. Αλλά τότε περνάγανε όλα αυτά γιατί ήταν ο μεγάλο σοσιαλιστή ηγέτη. Και από κάτω ο λαό και τα θέματα του. Και ο Παπανδρέου, μου χαραγμένο στι καμπάνε εκεί του αστέρα, του παλιού Αστέρα, διοικούσε την χώρα με τη σοβαρότητα που απαιτείται σε τέτοια θέματα. Και κυρίω στη χώρα και στο λαό που τον έβγαζε με κάτι 48% ή 45% στη δεύτερη περίοδο, 44% πώ είχε πάρει. Έχουμε το θέμα του γάμου των ομοφίλων. Θα το εισηγεί το αύριο. Είχε προγραμματιστεί ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά επειδή είναι αρρωστούλη, μάλλον δεν θα γίνει αύριο, αν θα γίνει μεθαύριο, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθει στη Βουλή. Το επισπεύδουν κιόλα για να σταματήσουν εκεί συζητήσει, οι οποίε έχουν εξοκύλει, όπω συμβαίνει πάντα σε τέτοια θέματα. Βγαίνει όμω μια ψύχρεμη φωνή, όπω είναι. ακούσουμε δύο ψύχρεμε φωνέ για αυτό το θέμα. Η μία είναι του Βελόπουλου, του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν είναι βέβαια. Εκκλησιαστικό παράγοντα, είναι τη Εκκλησία και μόνο σε αυτόν ήρθαν οι επιστολέ του Ισού. Σε κανέναν Μητροπολίτη, σε κανέναν Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, τίποτα δεν διάλεξε ο Θεό αυτού. Διάλεξε τον Βελόπουλο. έχει λόγο να μιλάει. Αλλά εδώ προτείνει στην Εκκλησία τι πρέπει να κάνει με του βουλευτέ που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτικό κόμμα να προτείνει δημοψηφίσματα. Αυτό που πρέπει να κάνει η Εκκλησία είναι να δηλώσει απερίφραστα. προς όλους τους βουλευτές, ότι η Εκκλησία έχει κανόνες, απαράβατους, ιερούς κανόνες. Άρα, όποιος βουλευτής ψηφίσει το επέσχυντο, αντιχριστιανικό, αντικοινωνικό, αντιεθνικό νόμο που αφορά τον γάμο ομοφυλοφύλων, να τίθεται αυτομάτως έτος εκκλησίας. Σοβαρές προτάσεις μπαίνουν, εδώ προς την Εκκλησία είναι το Χάντι, το πέταξε προς τα εκεί, να τους διώχνει, να τους διαγράφει και να μείνει μόνο ο Βελόπουλος και οι δικοί Το κοινό αυτό, το φανατικά θρησκευτικό, ορθόδοξο, πρέπει κάποιο να το διεκδικήσει και ένα ωραίο τρόπο, αφού δεν πιάσαν οι επιστολέ του Ισού και όλα τα άλλα, τα αληθέ, τα βυζαντινά κτλ., είναι αυτό να πετάξει έξω η Εκκλησία όσου θα ψηφίσουν, να του αφορήσει. Θα πάμε ξανά άνθρωπο τη εκκλησίας. Από το κήρυγμα, άκουγα τον Μητροπολίτη Πυραιό, Σεραφείμ. Είναι τραγικό λοιπόν με ψευδοεπιχειρήματα δίθεν ισότητο. και δίθεν δικαιοσύνης και δίθεν προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως λέγονται, να επιχειρείται η αποδόμησης του Ιερού της ανθρωπίνης υπάρξης, που είναι ο πανήξιστος θεσμός της οικογενίας. Η προσπάθεια που σήμερα αναλαμβάνεται στο κράτος μας Είναι να κανονικοποιηθεί, να κανονικοποιηθεί η παρέκκληση. Λοιπόν, ακούγοντάς τον σκεφτόμουν, έπιασα τις λέξεις και λέω, λέει ο Μητροπολίτης εδώ, ο στόχος είναι να κανονικοποιηθεί η παρέκκληση. Πώς κάνει, κανονικοποιείται και ποια παρέκκληση, βέβαια μεγάλη συζήτηση τώρα, αλλά πώς η λέξη... κανονικοποίηση θα εφαρμοστεί και θα ισχύσει στην κοινωνία ως ουσία και ως πραγματικότητα αν, όποτε δεν ξέρω, ψηφιστεί αυτός ο, ο, αυτός ο νόμος ο οποίος θα ορίζει τον γάμο τον πολιτικό των ομοφύλων και από εκεί και πέρα με κάποιο τρόπο γίνεται και τώρα, γίνεται και δεν έχει κανονικοποιηθεί τώρα ή με παρένθετες υπάρχουν και παραδείγματα επωνύμων ή οθετούν στο εξωτερικό ή δέκα Δέκα τρόποι για να αποκτήσουν και κάποιο παιδί. Πώ ακριβώ θα γίνει αυτή η κανονικοποίηση, ε, τη στιγμή που η πλειοψηφία των ζευγαριών που παντρεύονται ή φτιάχνουν οικογένειε είναι ετερόφιλων ζευγαριών, σε αυτή και στην άλλη χώρα και σε όλο τον τόπο και σε όλο τον κόσμο, το ξέρει ο καθένα. Πώ κανονικοποιείται, αν ένα νόμο ορίσει τα ίδια δικαιώματα, σε αυτή τη μειοψηφία, γιατί για μειοψηφία μιλάμε, ορίσει τα ίδια δικαιώματα νομικά, οικονομικά. θεσμικά Δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μαζί με την πλειοψηφία. Πώ γίνεται η κανονικοποίηση, κάτι δηλαδή πρέπει να το φοβόμαστε. Ακούω κι άλλε απόψει που λένε θα αλωθεί ο θεσμό οικογένεια. Μα ο θεσμό οικογένεια αφορά το, α το ορίσουμε με πόσο στο 90-95% είναι τα ετερόφιλα ζευγάρια. 85% βάλτε ό,τι θέλετε. Πώ κινδυνεύει αυτό ο θεσμό, όταν δίπλα οι άλλοι που ζουν μαζί θα αποκτήσουν τα νομικά και οικονομικά εφοριακά δικαιώματα που έχουν όλοι. Πώ ακριβώ Κινδυνεύει, πολύ ψύχρεμα και πολύ χαλαρά το, το λέω έτσι και αλλιώς μια χαλαρή κουβέντα είναι όλο αυτό το θέμα Δεν έχει νόημα ούτε κραβιές, ούτε οτιδήποτε άλλο Πώς γίνεται όλο αυτό Και από αυτά τα ζευγάρια αν τα ορίσουμε 10-15% των γκέι δηλαδή που θα θέλουν να κάνουν γάμο Πάμε σε ακόμη μικρότερο ποσοστό Και ακόμη πιο μικρό είναι το ποσοστό αυτών που θα θέλουν να υιοθετήσουν ή να τεκνοθετήσουν παιδί Πώς κανονικοποιείται, πώς απειλείται η παρούσα κατάσταση, πώς απειλείται το στάτους κουβώ των οικογενειών και του τη πυρήνα της οικογένειας και όλα αυτά που για να μην μπούμε στην ουσία, πώς γίνεται και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε όλες τις οικογένειες λόγω των οικονομικών και άλλων συνθηκών που υπάρχουν σε αυτό τον τόπο και το ακόμη βασικότερο ότι έχουμε οικογένειε που είναι μόνο Έχει γίνει κάποια κανονικοποίηση, έχει κλονιστεί ο θεσμό τη οικογένεια. Έχουμε παιδιά χωρισμένων γονιών. Που πολλά από αυτά τα λεπορούνται με τη διαμάχη των εγωιστών γονιών, για να μην πούμε άλλη φράση. Έχουμε παιδιά υιοθετημένα ήδη. Έχει κλονιστεί κάτι, δεν υπάρχει ω πραγματικότητα και αυτή η κατάσταση. Ε, υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με του παππούδε, ενώ έχουν γονεί. Παιδιά που τα μεγαλώνουν ηθίε. Παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί. Παιδιά που έχουν δύο μαμάδες, ναι, παιδιά που έχουν δύο μπαμπάδες, θέλω να πω είναι τέτοια η ποικιλία πια, που το να μιλάει κανείς για κανονικοποίηση και για κλονισμό της οικογένειας είναι μάλλον αστείο. Η πραγματικότητα και η ίδια η ζωή τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά και έχει ορίσει τους νόμους της. Απομένει μια τυπική κατοχήρωση όλων αυτών για να μην είναι τα παιδιά αυτών, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι ξεκρέμαστοι τόσο απλό Αλλά βεβαίω είναι πολύ καργαλιστικό το θέμα και προκαλεί διάφορα. Αλλά να μην το βαρύνουμε τώρα, πρώτη μέρα και τι εβδομάδε, να ακούσουμε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό, θα γελάσουμε όλοι. Όμω, ανέκδοτο. Οδηγούσε ένα οδηγό ταξί. Μπαίνουν μέσα και είναι τύφλα και οι τρει. Τέζα. Του καταλαβαίνει και 30 μέτρα πιο κάτω σταματάει. Ο πρώτο τον πληρώνει. Ο δεύτερο του λέει ευχαριστούμε. Και ο τρίτο του ρίχνει μία. Του λέει γιατί, γιατί έτρεχε, του λέει τόσο πολύ. Αυτά. Διάλειμμα. Ξελιγωθήκατε κι εσεί όπω και εμεί. Εμεί εδώ έχουμε ξελιγωθεί. Μα τι ωραίο ανέκδοτο πρώτον. Τι ωραία που το είπε. Είναι να έχει ταλέντο, να λε ανέκδοτα. Ο Γιώργο Σαφτιά εδώ ε, το είπε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε γελάσει. Σηκώτι καινούριο φτιάξαμε. Να, αυτά είναι. Θα λέμε τα δυσάρεστα ή αυτά που προκαλούν διχασμού και συγκρούσει. Αλλά θα βάζουμε μετά ένα ανέκδοτο τέτοιου τύπου και θα ερχόμαστε στα ίσα μα όλοι μαζί. Το γέλιο μα ενώνει όπω. Καταλαβαίνετε, βγαίνει και η κάθε πρωί σε ένα κανάλι με αυτά τα νέα ψηφοδέλτια τη περίφημη επιστολική ψήφου. Τα αναρτάει εκεί, τα σηκώνει, τα έχει μαζί τη στην τσάντα, τα βγάζει, μα δείχνει την προσινή πλευρά, μα δείχνει την πυσινή πλευρά, μα λέει πώ θα ψηφίσουμε. Το θεωρεί κάτι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε για άλλη μια φορά, όπω το είπε σήμερα, σήμερα το πρωί το περιέγραψε, πάλι πώ θα γίνει η διαδικασία, γιατί το έχει πει 5-6 φορέ πριν κάνα μήνα είχαμε αλλά τώρα. Ασχοληθήκαμε και πάλι σήμερα πώ θα γίνει η ψηφοφορία και το μοιραζόμαστε με εσά για να ξέρετε όλοι εσεί που θέλετε να ψηφίσετε επιστολικά. Λοιπόν, να σα το δείξω. Ναι, Πράξη. πάμε, ναι, πάμε ναι. να το, λοιπόν, το δούμε. Αυτό είναι ο φάκελο τη επιστολική ψήφου. Ένα πακέτο αναμνήσει. Μου στείλεσε χθε. Αυτόν τον φάκελο θα λάβει οποιοδήποτε. Είτε ζεις στο εξωτερικό, στο Μαλιμπού, με μεγάλους φύνικέ. Είτε ζεις στην Ελλάδα. Εδώ πέρα στα χαγιά. Αυτός ο φάκελο έχει μέσα πέντε στοιχεία. Στοιχείο πρώτο, το έντυπο των οδηγιών. με τα Που έχει μέσα και ένα του 42 υποψηφίου του κάθε κόμματο με αύξοντα αριθμό. Ένα... 2, 3 και 4 παιδιά. Α, ο καθένα σαν ένα νούμερο. Ακριβώ. Ακριβώ. Έχει το ψηφοδέλτιο. Το είναι. Εγώ είναι εγώ. Πολ... Αυτό, Αυτό είναι όλο. Πούπο. Διαλέγει από τη μία όψη ποιο κόμμα θέλει. Το κόμμα Α για παράδειγμα. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Και γυρνά πίσω και έχει 42 αριθμού. Το βλέπει. Το έπαιξε. Εγώ α πούμε ψηφίζω το κόμμα Α και τον υποψήφιο νούμερο 3, 7, 8 και 9. Ζατ. αυτά. Κατάθεση δελτίων μέχρι την πέμπτη. Στι 8.30 το βράδυ. Βάζω την ψήφο μου, κλείνει εδώ πέρα το ψηφοδέλτιο, στον ειδικό φάκελο που φέρει και χαρακτηριστικό γνήσιότητα. Ένα κολόκαρτο. Μπαίνει λοιπόν μέσα η ψήφο μου, μέσα στο φάκελο. Κλείνει, αυτό ναι. το τονίζω. Κλείνει εδώ ο φάκελο. Δεν έχουν Άρα πάει η ψήφο μυστική. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο. Μέσα στο φάκελο. Συμπληρώνω και την υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι είμαι και έχω δικαίωμα Μάλιστα. ψήφου. Χεστήκαμε. Και τα δύο αυτά μαζί μπαίνουν στο φάκελο επιστροφή. Αχ, <Ρίου> ξενεμαρτάτε. <Ρίου> Πια. Ο οποίο επιστρέφει στην Ελλάδα ή τέλο πάντων στην Αρμενία. Στο διάλο! Φτάνει λοιπόν ο φάκελο. Κάτσε το λουλί, το λουλουλάκι. Όταν φτάνει ο φάκελο, ανοίγει αυτό ο φάκελο επιστροφή. Πρέπει να βρούμε μια άσπρη βάτα και από κάτω τον κετσέ. Και διαχωρίζεται το επώνυμο από το ανώνυμο στοιχείο. Έρχεται διπλό καπατσέ. Άρα δηλαδή, το ψηφοδέλτιο είναι κλειστό. Α, είναι κλειστό. Άνοιξε κατά Εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθεί ότι ο Ρο έχει δικαίωμα ψήφου, φεύγει το επώνυμο στοιχείο και μένει μόνο και μένει... το ανώνυμο κλειστό φάκελο. Έτσι λοιπόν. λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ Αυτός που πηγαίνει Ο οποίος πέφτει μέσα στην κάλπη της επιστολικής ψήφου Σου Απλό, σαφές και κυρίως αδιάβλητο <ΣΣ> Αυτό είναι το σημαντικό Να κρατήσουμε έτσι όπως το περιγράφει Και όσο περνάει ο καιρός Νομίζω επειδή την ακούω, την ακούμε κάθε μέρα Με στην κυρία Κεραμένος με αυτή την χαρά Που περιγράφει όλο αυτό σαν να είναι Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση τη οποία σιγούμαστε, να μην το ξεχνάμε, καταλαβαίνω πώ μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Γιατί καταλήγει όλο αυτό, θα το γράψει κάποιο, θα ψηφίσει στην προστενή, στην πίσω πλευρά, θα διαλέξει, θα το βάλει στου φακέλου λοιπά, Θα γίνει ο διαχωρισμό ανώνυμου και επώνυμου στοιχείου. Το επώνυμο θα κρατηθεί στον κατάλογο και το ανώνυμο, το ψηφοδέλτιο, θα ρηχθεί στην κάλπη τη επιστολική. Όλα αυτά σε ένα δωμάτιο. Με αυτού που θα είναι εκεί. Οπότε κυρίω είναι εύκολο. Τρόπος, η διαδικασία είναι απλή και αδιάβλητη. Να κρατήσουμε αυτά. Ενώ εμεί τα λέμε όλα αυτά εδώ και ακούμε και τα ανέκδοτα του Γιώργου του Αυτιά και περνάμε πάρα πολύ ωραία, και του Μητροπολίτη το ανέκδοτο και των υπολείπων, και κυρίω των Σιριζέων που πήγαν στι πέτσε και δούλεψαν εξοντωτικά, ένα συνάνθρωπό μα είναι άρρωστο, δεν περνάει καλά. Θα γίνει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Εντάξει, είναι προγραμματισμένο για αύριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο για τον εξή λόγο. Ο κ. Μητσοτάκη έχει επιστρέψει από τον Ταβό με υψηλό πυρετό λόγο τη ιτα 1 1 Α, είναι με γρήπη, ε. Είναι Πώς με γρήπη, είναι υψηλό πυρετό. Και παρότι είναι προγραμματισμένο για αύριο, όντω, δεν, δεν ξέρω αν η κατάσταση τη υγεία του να θα του το επιτρέψει. Το ΙΤΑ1ΝΙ1, όντω, έχει 39 για κατέβατο. Ναι, ναι, ναι, έχει υψηλό πυρετό. Παρότι έχει εμβολιαστεί, έχει επιστρέψει με, με αυτόν τον πυρετό. <laughs> Πάλι μουσοι βλέπουν να αφήνει. Όχι αυτά τα αφήνει τι συμφωρέσαι, αξίζει του μένει τι συμφέρον. Οπότε είναι αρωστούλε ο πρωθυο μα. Δεν είναι κόβει. Τον μετρήσαν, τον τεστάραν, είναι ή τα έναν ή ένα, τον φάγανε και στα ταβό, να ο καλύτερο, τον δείχναν όλοι, είναι νούμερο ένα η χώρα του, τον Εκόμισ. Όλα αυτά που ξέρουμε και ζούμε και είμαστε μάρτυρε όλοι. Δεν θέλει και πολύ το κακοτομάτι γλωσσοφαλιά. Δεν φορούσε και το σπαθί του πατριάρχη μα ή το Λυμβάν τη επτάσπαση παναγιά μα που είχαμε την προηγούμενη φορά ή τη Σκούπα. που θα μπορούσε να έχει την ευλογημένη, τον ματιάσαν όλοι οι άλλοι ηγέτες, τον κολλήσανε και να τώρα κινδυνεύει. Παρόλα αυτά μέσα από το Μαξίμου μας στέλνει αγωνιστικό μήνυμα. Συμπολίτες μου, ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μήνυμα προς εσάς, τον ελληνικό λαό. Όπως θα ενημερωθήκατε είμαι βαριά άρρωστος. Πονάω. Έχω πολύ υψηλό πυρετό. που παρά τις υψηλές δόσεις παρακεταμόλης που μου έχουν χορηγηθεί, έχει φτάσει μέχρι το 37 και 2. Επίσης, έχω συχνό φτέρνισμα και συνεχόμενη καταρροή. Δύο πακέτα χαρτομάντιλα έχω χρησιμοποιήσει για τις μίξεις μου. Πονάω. Δεν θα σας κρυφτώ. Υποφέρω. Υποφέρω. Υποφέρω πολύ. Έχει μείνει η ζωή μου μισή. Πεθαίνω. Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Από το κρεβάτι του πόνου νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και να σας αφιερώσω ένα τραγούδι του Νταλάρα, το που κάμισο το βυσινί. το Βυσσινί Μια βρούσα εγώ και μια εσύ Το όπου καμίσο το δάλασσι Το Βυσσινί Μια βρούσα εγώ και μια εσύ Χρυσή κλωστή και πελωνιά Ποιος θα διγάσει το βωνιά Πονάω Πονάει ο άνθρωπος, το λέει και μπερδεύει και τα χρώματα Το θαλασσί το κάνε βυσσινή, από τον πυρετό είναι Του είχε ανέβει ο πυρετό, συμπαράσταση, να γυρίσει γρήγορα Δεν μπορεί να μείνει η χώρα στα κρίσιμα τι τιμονιέρη Θέλουμε να είναι υγιής, διαυγής, έτσι αποφασισμένος Ρωμαλαίος, όπως το ξέρουμε όλοι, δυνατός, αφοσιωμένο μόνος Στο καλό του ελληνικού λαού, 24 ώρες στο 24ωρο 24-7 όπω λέμε δεν κλείνει σαν κάτι βενζινάδικα <laughs> <laughs> Είναι συνεχώς σε λειτουργία όν πάντα εκεί τον βρίσκεις Περαστικά λοιπόν και να είναι καλά να γυρίσει πίσω Ακούσαμε και το διάγγελμά του πώ μας περιέγραψε τις κρίσιμες ώρες της αρρώστιας Έπιεσαι μια φωτιά το ο Μαξίμου το Σαββατοκυριακό Αλλά τη σβήσανε καιρός Δεν κάικε το κτίριο αλλά να ήρθε τώρα ο ηγέτης του κτηρίου και έχει θέματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211 10 80 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, radio το mail του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά, ο Δημήτρης Κυρικό ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σου, μου, λεβέντη μου, αγόρι μου καβλιάρι μου Γιάνρι μου ατζούτσα μου. Μανάρη μου εσύ, λέγε. Καλά εσύ. Καλά εσύ. Μια χαρά, μια χαρά, άκουγα το θύμιο που έλεγε για του ανθρώπου που παίρνουν τα σπίτια του η τράπεζε. Εντάξει, λέω να ξέρει ότι πάει σε καλά χέρια. Όχι. Να το πάρει τώρα κανένα σαλίτη, το παίρνει τράπεζα, ξέρει, θα πάει σε καλά χέρια, εσύ είσαι ίσιο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη Θέλω να πω. Έλακα, η αυτά είναι ξεπερασμένα. Αυτό τα όχι. λέγαμε πριν έρθει ο στο ΣΥΡΙΖΑ πράγματα. Ήρθε, πάει, αυτά. Δεν τελειώσαμε, ρεφίλα, δεν τελειώσουν. Όχι. Τιποτά δεν τελειώνει, όχι. Να στο πάρει το ποτάμι, να στο πάρει το ριάκι ο ποταμό, Δηλαδή α το πάρει τράπεζα. Ε, όχι, δεν τα χαρίζουμε αυτά. Καλύτερα στο ριάκι. Και ξέρει κάτι, ε, να το δοκιμάσουμε κιόλα. Πιο απ' όλα. Αν αγαπά κάτι, ας το να φύγει. Ε, όχι. Αν γυρίσει, θα είναι δικό σου για πάντα. Αν δεν γυρίσει, δεν ήταν ποτέ. Τέλο. Αν γυρίσει. Θα κάτσουμε, θα σκάσουμε τώρα για να κολό. Όχι, Μάρτα, να σου πω κάτι. Τα σπίτια εκτό από ανθρώπου στεγάζουν και όνειρα, ιδανικά. Σόπα. Ωραία, Μ' αρέσουμε παντά σοβαρά. Μπράβο. Συντρόφοι και σύντροφοι. Εγώ και η φάρλη σα καλούμαι να αράξουμε στη βίλα μου στι πέτρε. Σα καλώ να φάμε μεζέδε. Να πιούμε τι ποτάρε μα. Έλα, η δευτερά είναι. Έλα μου ιδεύτερή. Στι πέτσε, ανοίγει ο τρασανά, σου τραξανά έχει μόνο ψάρια που σημαίνει θα κλάψουμε τον πεθαμένο. Εμένα στον ταρσανά του φαίδε μου άρεσε. Ούτε εμένα. Να με Εμένα Καθόλου. Μόνο το ψάρι αξίζει όλα τα έτσι. Αλλά για σύριζε καλώ είναι. Εδώ Ενώ... <laughs> είναι χαμηλέ απαιτήσει, δεν μπορεί να περιμένε πέρα. Είναι και γνωστό μου πολύ σημαντικό. Έχει να το κάνω Λείγω. εγώ και να τι πρέπει να έρθει στο Όχι, ούτε και μένα, ούτε όλε δεν πάω. Έλα Παστολή. Γίνεται, βλέπω, χαμός τώρα με την Greek mafia. Αποκαλύψει δεν μα βλέπετε από πουθενά. Ε, θέλω να ρωτήσω σε μια δίκη που είχε γίνει για την Greek mafia, κάτι συνομιλία. Ανέφεραν έναν υπουργό μέσα, ότι μαφιό μιλούσε με έναν υπουργό. Το αποκλείω. Επίση, ένα καναλάρχη είχε δώσει το τζιπ του σε έναν αρχημαφιόζο που βρέθηκε επίση δολοφονημένο. Και αυτό το, το αποκλείω. Επίση, ο διευθυντή. Μην δασκαλίζετε, αγαπητέ. Ο διευθυντή ασφάλεια αντική επίση αναφέρεται ότι είχε τοποθετηθεί από το Και τον οικονό και εξαφάνισε κάτι φακέλου από δολοφονίε τη γκριγκ Μαφία. Και λέω: Αποκλείεται να συνδέεται το πολιτικό και οικονομικό καθεστώ με τη μαφία. Δεν δεν Καλά το είπε. Καλά το είπε ότι αποκλείεται. Ακριβώ έτσι, πάρουμε άλλε 5.000 μπάτζε να του βάζουμε στον δρόμο να σκυμάνουν τον κοσμάκι για να υπάρχει λίγο ασφάλεια. Αυτά χρειάζονται, αγαπητέ. αγαπητέ. Να τα σχολεία τα ιδιωτικά και τα, τα πανεπιστήμια. Να τα ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Να τα φοιτηταριά που βγαίνουν έξω. Μπάτζου δεν χρειαζόμαστε. Καλημέρα πατέρα! Εγώ, πες μου γέμου! Στον πατέρα 2! πε μου γέμου, τι θέλεις! Χρόνια πολλά! Στον πατέρα δύο να είσαι καλά, καλές εκπομπές! Εσύ είσαι πατέρα ένα ή μαμά δύο Μαμαμία, μαμαμία, εγώ! Μαμαμία, ουάου, wow, wow. mm. Χρόνια πολλά! Θα να είσαι... again! Μαμα, how can I tora rekatshe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 Ο, α, λε χωρίς να ακολουθείς τη γραμμή του κουτάκι. τώρα, Ήρθε σε μένα τώρα να πει. Ναι, τι πήρα να πω. Τον <σ... σ... σ>... Μου. Υποφέρω. Υποφέρω. Υποφέρω πολύ. Έχει μείνει η ζωή μου μισή. Πεθαίνω. Η ζωή η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Στράτος. Στράτος και Ευανδη βεβαίως να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αναφορές του Πρωθυπουργού, στους τραγουδιστές μας αφιέρωσε και το του Νταλάρα γιατί ο Νταλάρας έκανε παρέμβαση και έχει γίνει ένας ε, μήλος άλλο που δεν θέλει. η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να πάρει φωτιά και τοποθετούνται όλοι καλλιτέχνες με τη σειρά τους για αυτό που ο Νταλάρας και ξεκινάει νέος κύκλος αντιπαράθεσης κτλ. Είπα εγώ πριν ότι πήρε φωτιά το Μαξίμου, δεν το πιστέψατε ε, κάποιοι δεν το γνωρίζανε καν, η απόδειξη είναι το ρεπορτάζ Γύρω στις 6 και 10 το πρωί ξέσπασε φωτιά σε αύριο χώρο σε αποθηκευτικό χώρο στο υπόλειο ουσιαστικά στο Μέγαρο Μαξίμου ε, όπως προφορηθήκαμε πρόκειται για την, το χώρο που βρίσκεται το μηχανοστάσιο και η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε από κάποιο βραχικύκλωμα. Έσπευσαν αμέσω γύρω στα ε, 7 οχήματα τη πυροβεστικής με 24 πυροβεστές και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα υπάρχει εδώ και ισχ Να μην από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ήρθε και ο κύριο Κικίλιας πριν από λίγη ώρα για να ενημερωθεί. Η φωτιά έχει τεθεί, τέθηκε πολύ γρήγορα από έλεγχο. Ε, υπήρχαν 10 άτομα α, μέσα στο κτίριο, προσωπικό ασφαλεία και εργαζόμενοι εκείνη την ώρα, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία του, δεν κινδύνευσε κανεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει τα 5 από τα 7 οχήματα τη πυροβεστική που βρίσκονταν εδώ. Ωστόσο, παραμένουν αυτά τα 2 για λόγου ασφαλεία. Καλώ, καλά. Όπω βλέπετε και εσεί, υπάρχουν Κατάρε τη Εκκλησία είναι που φέρνει το νομοσχέδιο για του γκέι. Αυτά είναι τα να, τα πληρώνονται. Ε, σώθηκε όμω το Μαξίμου, μόνο το υπόγειο εκεί, από βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έχουμε το κτίριο, ευτυχώ, ο πίνατ να δούμε. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερω από όλο αυτό εκεί, το κτίριο. Ο πιο σημαντικό νομίζω, ο πιο αγνό, πιο χαρούμενο είναι ο πίνατ, ο σκυλάκο. Και πάντα είναι ευαίσθητα και τα σκυλιά στι οσμέ και σε όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Ζαχαράκη, που είναι υπουργό Οικογενεία, έχουμε και τέτοιο υπουργείο, ε, ανακοίνωσε λίγο πριν και ω αντιστάθμισμα για το γάμο των ομοφυλών ζευγαριών που θα, θα εισηγηθεί αύριο μεθαύριο, όποτε συνέλθει, πα περιπτώσει, πρωθυπουργό, να δείξει ότι να και τι άλλε οικογένειε φροντίζουμε. Ε, με έκανε ανακοινώσει, αυξάνονται τα επιδόματα στου γονεί που θα κάνουν παιδιά. Θα ακούσουμε τώρα την παρότρινση, όχι μόνο τη Ζαχαράκη. Ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα την αύξηση του επιδόματος γέννησης, το οποίο θεσπίσαμε το 2019. Το επίδομα αυξάνεται από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί. Χαμάτε, γιατί χανόμαστε. Η αύξηση λοιπόν κυμαίνεται από 400 έως 1.500 ευρώ. Στα 2.400 για το πρώτο παιδί, άρα αύξηση 400 ευρώ. Στα 2,700 για το δεύτερο παιδί άρα αύξηση 700 ευρώ Σε 3,000 για το τρίτο παιδί άρα αύξηση 1,000 ευρώ Και πάνω από τα τέσσερα παιδιά στις πολίτικες οικογένεια Στα 3,500 ευρώ άρα αύξηση 1,500 ευρώ Χαμάται γιατί χανόμαστε Υπολογίζουμε για να είμαστε ακριβεί ω προ τη δέσμευση πολίτες στου πολίτε ότι η καταβολή των ποσών αυτών και των έξτρα ποσών θα γίνει τον Απρίλιο, τον μήνα Απρίλιο. Να την παρότρινση δεν ανήκει μόνο στη Ζαχαράκη, ανήκει και στον Τζιμι Πανούση. Οπότε, αν υλοποιηθεί και αν υλοποιήσετε, αν γενικώ στην κοινωνία η παρότρινση του Τζίμι Πανούση, θα έρθει και η ανταμοιβή από το κράτο. Ακούσατε τα επιδόματα, 2,5-3 μέχρι τρία χιλιάρικα πόσο φτάνει. Ε, γιατί χανόμαστε να κρατήσουμε αυτό είναι πολύ βασικό ό,τι και να κάνετε δηλαδή θα χαθούμε αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό πάμε να ακούσουμε λαό τι έχει να μας πει στο δεύτερο μέρος του Η Ελένη Λουκάημε! Έλα, Μωρή, τι θε! Αυτό ακριβώ θέλω να πω ενάντια στου γκέι! Καλά, καλά, τα ξέρω. Να σου πω λίγο. Εσύ που είσαι ήσουν άνθρωπο των γραμμάτων, τώρα παιδαγωγό, αν θυμάμαι καλά. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογο. Αυτό, το ίδιο λέω κι εγώ. Είσαι ακόμα ή έχει πάρει σύνταξη? Είμαι καθηγήτρια φιλόλογο, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Είσαι ακόμα ή έχει πάρει σύνταξη, αυτό ρωτάω. Δεν λέω, δεν απαντάω καθόλου. Ωραία, δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Έχουμε πολλά να μάθουμε από σένα έτσι κι αλλιώ. Εί... Είσαι στο πλευρό των φοιτητών. Άστα, και... είσαι στο πλευρό των φοιτητών. Του φοιτητέ, Μωρή, είσαι στο πλευρό του και α γαμνιούνται με όποιου θέλουν. Βρέ, είσαι καλά. Είσαι μαζί με του φοιτητέ στου δρόμου. Γιατί, ε, δεν έχω δει να βγαίνει φοιτητέ στον δρόμο. Καλέ, που ήταν στο πεζοδρόμιο ή ήταν χθε. Στον δρόμο, ήταν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σήμερα εδώ γυρίζεται το μεγαλύτερο φοιτητικό συναλυτήριο των τελευταίων χρόνων. Όλα εδώ πέρα θα κρυφούνε. Στου τρόπου του αγώνα! Εγώ είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και ωραία, άρα είσαι στο πλευρό των φοιτητών, αυτό λέω. Είμαι Νάντια, ναι. Δεν δέχομαι τα κρατικά πανεπιστήμια. Να μην δίνω. Γίνει... κρατικά, τα ιδιωτικά λέω. Δεν δέχομαι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν τα δέχομαι. Ωραία. Εσύ στο Σύνταγμα είσαι ευολοθέρη όλη την ώρα. Πήγε δίπλα του. Άκου να σου πω. Εγώ προσωπικά δέχομαι το κρατικό πανεπιστήμιο. Το δέχεσαι, πήγε μαζί με του φοιτητέ το Σύνταγμα. Είμαι συνέχεια και αγωνίζομαι, βέβαια. Είμαι συνέχεια και αγωνίζομαι. Κατάλαβε και Εντάξει. Ε, δεν έχει πρόβλημα όμω που μπορεί να αναγκάμιουν μεταξύ του όμω, φίλο με φίλο. Έτσι βρέει ένα μαρτία, μην μιλά έτσι. Είναι αμαρτία, επειδή μιλάω έτσι. Ναι, δεν κάνω ναι. Είμαι αμαρτυρό. Σαμαρτάνω που και πού, αλλά τα λέω τώρα για να είμαι εντάξει στην Ιστεία. Κρατά... Στην Ιστεία θα έχω ξεμπερδέψει με αυτά, θα είμαι καθαρό. Λοιπόν. Να... Έλα, για τώρα. Α, Αυτό ήθελα να ξέρω αν υπάρχει στήριξη στου από τη Λουκά. Τέλο. Έλα ρε μαλακά με την πρώτη. Αποστόλης. Έτσι και σε χρειάζομαι, δεν μπορώ να σε βρω. Δηλαδή αυτός ο Φουσκίδη με τη ναι, την Γκαντονά. Την Έρικ, ποσίδη. η Έρικ Γκαντονά που λέμε. Ναι, ναι, που να μην Ναι, που γυρίξει μά... την κεφαλιά ναι, του δεν Φασίστα. Δεν πιάνει το στόμα της στου κομμουνιστές ενώ πηγαίνει το μίασμα στο σπίτι τη. Τέλο πάντων. Άλλη και είχε. Α... Λοιπόν, έλα, δεν σα Έλα, πίε, τον είμαι, π... Π... Π... Π... Η Ελένη Λουκάημα Του ξέρω αφού πήρε και πριν Λοιπόν τέλος Θέλω να πω για τα κρατικά πανεπιστήμια που αφού συμφωνούν Α βρήκες θέμα τώρα Κάτσε να πω Εγώ είμαι υπέρ πρώτα απ' όλα στα κρατικά πανεπιστήμια Αυτό δεν... το καταλάβαμε στο προηγούμενο τηλεφώνημα Όχι δεν τα είπα αναλυτικά Α Ή... πε λίγο αναλυτικά γιατί υπάρχουν απορίες Ωραία και αυτό είναι το σωστό, αυτό που σου λένε το σωστό και μπράβο που το δέχονται και οι και εσύ μόνο κρατικά πανεπιστήμια δέχομαι, τίποτα άλλο μπράβο. είναι για να πουληθούν, να γίνουν ιδιωτικά είμαι ενάντια σε αυτά γιατί είναι επικίνδυνο για την παιδεία μας αυτό Ωραία, επιτέλους τοποθετούνται άνθρωποι της παιδείας οι παιδαγωγοί που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι Λοιπόν, μπράβο, έλα, γεια! Ναι, ομαρκόνικα. Έλα δεν σε κατάλαβα, καλά που το τόπε. Κατά τον Ιταλό Πέτρο Ριβάλτο. Το τον Πετράν, το... Το... τον πετράν, το ξέρω, τον ξέρω. Η θεωρία τη συνέχεια. Ο Ριβάλτο. Δεν είχε έρθει το... στο Ολυμπιακό το... Αφενγάρι, ο πέτρο. Πριν στην εφημερία. Καλά τα είχε πάει, δεν είχε κανεί ίδια καριέρα, εδώ πέρα Όχι. ήρθε όταν ήταν παλικό. Με άλλο. Τέλο πάντων. 20... Καλά είχε πάει το... όμω κάνε χρόνια. Συμφωνεί και ο Σοβιτικό. για το Ρυβάλτο δεν θα συμφωνεί ο Σοβιετικό. Ζώσεφ... Που ο Σκλόφσκι, ο Σκλόφσκι. Άγκα, αν ο Σκλόφσκι, ο, Σκλόφσκι ο Σκλόφσκι δεν ήθελε Ριβάλτο, δεν τον παίρναμε εμεί τότε. Ότι ο Αδάμ Άσε με Κιέβα. τώρα, τα ξέρω, τι τα σκαλίζεις. Ήλθαν στη γη όπω οι πρωτόπλαστοι. Α, α, οι πρωτόπλαστοι, Κιέβα. ο Αδάμ Κιέβα, την πούτσα μου ανέβα, τα θυμάμαι. ήρθανε με νεφέλη κούφιο ω διαστημόπλο. Με νεφέλη τέμινε, είναι ο νεφέλη ο τώρα, μην μου τα που είδαμε με τον δεν τα ήταν. Πάνω, λοιπόν. Yeah, Έλα, yeah. Υπάρχουν θέματα θέματα πάντα ζυμώσεις αυτή η όσμωση η πολύ δημιουργική ένα δείγμα το ακούσατε μόλις με ανθρώπους του πνεύματος και τον Μαρκόν και την Λουκά και για θέματα που μας απασχολούν και μας καίνε Βγαίνει ο θέλει να κάνει κριτική στον Κασελάκη και κάνει κριτική στον Κασελάκη Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ε, ανάγκη για ρεπορτάζ κοσμικών στυλών. Γιατί το λέτε αυτό. Το να... λέω γιατί, γιατί το τελευταίο διάστημα ναι. η δράση, έτσι όπω γίνεται, του ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο απασχολεί τι κοσμικέ στυλέ παρά την πολιτική επικαιρότητα. Εσεί θα, θα πήγαιναν να τα ήταν... σπέτσε έναν Θα πήγαινα, αφού έδωνα μια μεγάλη μάχη, κύριε Σιζαδήμα, να μην γίνει στι πέτσε. Ήθελε βουνό, δεν ήθελε θάλασσα Το, το καταλάβαμε, τέ, με τέτοιους καιρούς, με ταμποφόρ Δεν πα στη θάλασσα, πας στο βουνό Η ένστασή του δηλαδή είναι με τον νησί Δεν είναι με την τοποθεσία Και με όλο το γραφικό του πράγματος ε, Μια κριτική ήταν αυτή, πολύ σημαντική Μια δεύτερη κριτική είναι αυτή Θεωρώ άστοχο Το ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΖΑ Προδευτική Μίλησε για κομματική πειθαρχία σε ένα σχέδιο νόμου τη κυβέρνηση Μισοτάκη που δεν το έχουμε δει κατά χάρη. Δεν σηκώθηκε κανένα να πει στον κύριο και τους Κασελάκη. Σα σας προκάλεσε, γιατί είστε και εσεί μέλο τη Κεντρική Μετροπή. Γι' αυτό το αναφέρω, δεν σηκώθηκε κανένα. Κάνετε λάθο. Σηκώθηκαν πολλοί στην τοποθέτησή του και τα Αχά. Και έτσι δεν σημαίνει ότι αν θέλετε την άποψή μου, ήταν και αυτό άστοχο του κύριου Κασελάκη να ζητάει μέσα στην Κεντρική επιτροπή όποιο διαφωνεί. Δεν είμαστε παιδάκια. <Συλίου> Κωνσταντάρα στη, στην Αλήξη, στο Ναυτικό. Κάποια στιγμή λέει: Πολλά φουστάνια, ρε παιδιά. Εδώ πολλέ αστοχίε, ρε παιδιά. Έχουν μαζευτεί πολλέ αστοχίε για δευτερεύοντα θέματα. Γιατί για πρωτεύοντα δεν υπάρχει καν τοποθέτηση. Δεν έχουμε ακούσει από τον Κασελάκη κάτι πολύ σημαντικό και κάτι που είχε πει για το. είχε ψελήσει για το κράτο διαχωρισμό με εκκλησία. Στην πορεία έχει γίνει κοινέ αξίε με το Πατριαρχείο, με την Αρχιεπισκοπή, με την Εκκλησία και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν ο Σπίρτζη. Διατυπόν για την πολιτευτικό εσωτερικό λόγο. Στην Γερμανία, αν έχετε τον χρόνο να δείτε τη γενική στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, επειδή αυξάνονται τα φαινόμενα, κόμματα, τα ακροδεξιά, αρχίζει να βρίζει σιγά σιγά η Ευρώπη. Προδιαγεγραμένο είναι αυτό. Και νομίζω και την δική μου γνώμη δεν μπορεί να ανακοπεί κιόλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάνουν ότι μπορούν και οι άνθρωποι βγήκαν στου δρόμου στο Σαββατοκύριακο να διαδηλώσουν κατά τη ανόδου του φασισμού. Ε, παρακολουθούσα το ρεπορτάζ του Σκάι χτες και συνειδητοποίησα μερικά πράγματα. Σε σύγχρονους ρυθμούς και με αγωνιστικό παλμό δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί κατακλίζουν πλατείες. Κάνουν πορείες στους δρόμους για δεύτερη εβδομάδα, διαδηλώνοντας κατά της ακροδεξιά και του ρατσισμού. Άλεν! Έναυγμα για τι μαζικέ κινητοποίησει είναι οι αποκαλύψει του ιστότοπου Κορεκτήφ για τη μυστική συνάντηση σε ξενοδοχείο νεοναζιστών και στελεχών τη ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Εκεί παρουσιάστηκε σχέδιο για μαζικέ απελάσει προσφύγων αλλά και αλλοδαπών που έχουν πολιτογραφηθεί Γερμανοί. Στην κολονία δεκάδε χιλιάδες πολίτε γεμίζουν τι όχθε του ποταμού Ρίνου, με ηχηρό τρόπο του νοσταλγού του Χίτλερ. Δεν θα απορριφθούν η νοσταλγία του Χίτλερ. Καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει και οι Γερμανοί ειδικά που έχουν και την παράδοση που έχουν. Βγαίνουν, βλέπουν περισσότερα πράγματα. Είδαν και κάποιες διεργασίες που ήρθαν στο φως της επικαιρότητα. Καλά κάνουν και βγήκαν αυτό το Σαββατοκυριακό. Όμως όταν ανέχεσαι τις πολιτικές της ίδια της Γερμανίας, των γερμανικών κυβερνήσεων και τη Ευρώπης που αυξάνει την εκμετάλλευση. με πια, κανονικοποιεί, όπως έλεγε και πριν ο Μητροπολίτης, την εκμετάλλευση και την φέρνει σε σημεία ε, πρωτοφανή για την ανθρωπότητα μετά το Μεσαίωνα και μετά το, το, το, το, το, τις συνθήκες δουλειάς του Μεσαίωνα, δηλαδή τα ελαστικά ωράρια, τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, όλα αυτά είναι προϊόντα που μας έχουν έρθει από την Ευρώπη, όταν... Ε, υπάρχουν τεράστιε αντιθέσει, οικονομικέ και κοινωνικέ σε προηγμένες χώρε στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, δεν μιλάει για την Ελλάδα, τα ξέρουμε. Όταν γίνονται πόλεμοι, γύρω τριγύρω, όταν έχει ξεφυληθεί εντελώ το διεθνέ δίκιο. Όταν σε αυτού του πολέμου συμμετέχει και ενισχύει η Γερμανία με τι πολιτικέ τη, λογικό, όλα αυτά να σηκώσουν σκέψει παράξενε, όπω έχει γίνει και στο παρελθόν και κυρίω. Όταν σε όλη την κοινωνία υπάρχει η λογική του κέρδου και όλο αυτό είναι θεό και όλα μπαίνουν κάτω από αυτό, είναι λογικό ότι θα υπάρχει εκμετάλλευση, θα υπάρχουν αυτοί που ωφελούνται, αυτοί που δυσαρεστούνται και αυτοί που δυσαρεστούνται θα οδηγηθούν στην αρχή σε μαύρε σκέψει και θα πρέπει να διώξουν τον δίπλα. Δημιουργείται το υπόβαθρο του φασισμού, του νεοναζισμού, των αποκλεισμών, του ρατσισμού, του μίσου και τα ξέρουμε, τα έχει ξαναζήσει η Ευρώπη πολλέ φορέ. Καλά κάνουν και βγαίνουν. Στον δρόμο, αλλά δεν νομίζω να καταφέρουν κάτι. Δεν θα ακούσουμε Ταλάρα, Θα ακούσουμε το τραγούδι όμω του Νταλάρα. Έχετε παρακολουθεί τι δηλώσει του Γιώργου Νταλάρα που έκανε προχθέ, έξω από το ρεαλ που ήταν στην εκπομπή του Μπολιόπουλου. Τα βάλε με τα παιδιά εκεί. Αυτά που είπε, κάποια από αυτά είναι ψιλοσωστά. Σημασία πάντα έχει ο τρόπο που τα λε. Προφανώ η ρεπόρτερ που είναι εκεί, και είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν είναι άμυρε ευθυνών. Γιατί κανένα από αυτά τα παιδιά δεν έχει σκεφτεί, διανοηθεί να πει όχι. ...στην καριέρα που κάνει, στη δουλειά που διάλεξε... ...γιατί τα όχι πολλές φορές οδηγούν και σε άλλους δρόμους... ...και είναι και πολύ ωραία και λυτρωτικά. Παρόλα όλα αυτά τα βάζεις με τα παιδιά. Ενώ θα πρέπει να τα, βγάλει, να τα βάλει με τα αφεντικά των παιδιών... ...που τα κανάλια δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης... ...που πάλι στη λογική του κέρδους... ...και με όλο αυτό που λέγαμε πριν. Ε, δεν είναι πρώτος στόχος στα παιδιά... Όσοι κρατούσαν οι νέοι συνάδελφοι, όμω είναι ο εύκολο στόχο και ο Γιώργος Νταλάρα έβαλε με τον εύκολο στόχο. Η δύναμη προς τον Νταλάρα έπρεπε να κατευθυνθεί προ του υπευθύνου όλη αυτή τη κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Όμω, όπω και να έχει, μένω μου αρέσει που απασφάλισε ο Γιώργος Νταλάρα αυτό το σουρεαλισμό που ζούμε τα τελευταία χρόνια και που αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, είναι ωραίο που είναι Σταλάρα, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και ταχώνει. Νωρί νωρίς θα σπατίκα στην εκκλησία, σπάθη κι τα καμπαναριά και ο ήλιο πέρασε εκεί. Αχ, να μου στο φουστανί σου, κούμπι μ' χάντρα στο κομμό Ο Μαργαρήτα, αχυμα στο φουσταν Κούτι μαλαματέ, χάτρε στο πολλό σου, το Μαργαρίτα. Εγώ είμαιλαρικό, είνταλαρικό, είμαι μα αρέσει, έτσι μεγάλο, έτσι τα βρήκαμε θα τα αφήσει με αλλιώ. Ήταν υπερβολικό και άδικό σε πολλά σημεία από αυτά που είπε. Αλλά όμω είναι καλό να λέγονται και αυτά. Ακόμη και έτσι άκομσα Κανεί δεν θέτει σήμερα κομψά τα θέματα. Δεν, η εποχή δεν σηκώνει καμία κομψότητα. Όλοι θα πούν το δίκιο του, ο καθένα το δικό του, με πολύ άγριο τρόπο. Δυστυχώ, με κεφαλαία, εκεί έχουμε φτάσει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε κάτι ανηλυμένε υποχρεώσει. Ξανά την Τετάρτη θα τα πούμε. Τρίτο μέρο του λαού τώρα. Αμέσω μετά ο Γιώργο με το μαγαζίνο. Γεια σα.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 Θέλω να την ακούσω. Τι σου λένε σήμερα, Θα σου λένε πάλι για τον Κασελάκη, Φαντάζομαι. Μπορεί. Τον, μπορεί, ναι. Γιατί εντάξει, ναι, τέτοιο μπούλινγκ που έχει υποστεί ο Κασελάκη δεν έχει υποστεί κανένα άλλο ποτέ. Μόνο και μόνο για τη διαφορετικότητά του. Μό, μόνο και μόνο γι' αυτό. Είναι το πιο φωτεινό και το πιο καθαρό βλέμμα που έχουμε δει στην Ελλάδα. Ναι, Είναι ναι, το πιο είναι. φωτεινό μου αστέρι. Αυτό είναι το φωτεινό μα αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμο το ξέρει. Μαζί angalla. Venix en xinila, ala en angalla. Jo volióre a tu, eh? Sí. Volióre a tu, <ΣΠΟ> Σιγά μωρί, το έχω ξανασηκώσει Ε τόσο νωρίς. είναι παράξενο Κάτι έπαγα ό,τι ξέχασα τη βίλα να πω Είναι ο να υπήρχε ηρμός και τώρα χάθηκε Ναι, yeah, πρώτα από, με Σπέτσα πάλι, σπέτσα πάλι Εγώ και η Φαρλή σας καλούμε να αράξουμε στη βίλα μου στις σπέτσες Να τα σπάσουμε, να ξεφαντώσουμε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 you <sweak> Έπε συγγραμμάει δεύτερο μέρο. Ναι, δεύτερο μέρο. Έλληγα για τον Κεσελάκι και όλα αυτά, τέλο πάντων, που σα έλεγα. Εμπάσει περιπτώσει, ένα διάλογο που ήταν στο σούπερ μάρκετ Εκεί που μετράμε τα ψηλά μα, γιατί ο Ιανουάριο είναι προφανώ από του πιο δέκαρου μήνε. Δεν ξέρω ξεφύγαμε, κάναμε κανένα παραπάνω σε φίλου, πήραμε κανένα δωράκι δεν ξέρω πάνω ότι έχουμε μείνει χωρί λεφτά από τι δέκα του μηνό. Ενώ φορέτε για αυτό το. Σε άλλη μήνε, α πούμε, μάλλον στι τρει. Έχει, πάνε λίγο παραπάνω, πάνω λίγο μέχρι 18. Τώρα αυτό τον μήνα ξεφύγαμε. Λοιπόν, είμαστε στο supermarκε και λέει ένα εκεί βρίζουν εφικά το Μητσοτάκ. Και λέει ένα Νέμορ και ο Κασελάκης ο Και πετάγω με εγώ και λέω: Αυτό λίγο με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και πετάγεται άλλο ένα και λέει: Ο Κασελάκη, αν δεν ήταν ομοφιλόφιλος θα σάρωνε. Αυτό. Λοιπόν, <στονίκη> ρε, πούστη, Ελλάδα Ελλάδα 2.0. Και αρφουλή. ταυτόχρονα ηγούμαστε <στονίκη> που στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Ο νόμο κασελάκι. Μόνο και μόνο επειδή είναι χαλασμένο και καλά. Και εμεί δεν δεχόμαστε του χαλασμένου. <Τιλίου> Αποστολή είναι καλησπέρα. Ε, καλησπέρα. Ο driver με το βόλων που έχει λάρε σε βέβαιο. Ο driver. Ο driver που χαρτιάρε προετ είναι από το βόλο Α, δεν μου έχει πίσω σε driver. Α, λέω, ε, ένα μου τα δίνει τα στοιχεία. <laughs> Να σου πω. Εσύ φέτο κλείνει 20 χρόνια με το Θήμιο, έχει παίο. Ποιο άλλο κλείνει 20 χρόνια και έχει πέτει σαν βουλευτή. Mm. Φέτο. Ο σπληρο. Ο εξώριστο. Ποιο εξώρησου, ο Κυριακό Εγώ ήμουν ένα πολιτικό κρατούμε έξι μηνών από τη φούστα. <ΣΣΣΣ> λοιπόν, κέρδισα τα πρώτα γιατί γεμάτε! Γιατί γελάτε, κύριε! Ο Κυριάκος Θέλω επίση να σας πω ότι το 2024 είναι μια σημαντική χρονιά για εμένα. Καθώς φέτος το Μάρτιο, θα κλείσω 20 χρόνια. Από τότε που εκλέφτηκα πρώτη φορά Βουλευτής στη Β' Αθηνών. Μαζί γιορτάζουμε, ναι, μαζί τα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα κοινό πάρτι. Με ούζα. Γκρόνια μα πολλά!